Καλή σα ημέρα, κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε στον τοίχο. Oh, Σήμερα, λοιπόν, 1η oh, Απριλίου του Σωτηρίου 2015. Oh, Καλώ ήρθατε να κουτουλήσουμε παρέα. Oh, Ο Γιάννη Λαζάρου είμαι, όπω γνωρίζετε, και στο 2681-4060. Μπορείτε να μας κάνετε τις δικές σας παρατηρήσεις the, Nobody... Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι από αέρος-αέρος και μέσω γερού Ιντερνεδίου Στους ε, φίλους των ραδιοφώνων που μας κάνουν την τιμή να αναμεταδίδουν αυτή την εκπομπή Στην Κύπρο, στην Κουζάνη και Αλαχού oh. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη... Oh. Καλημέρα λοιπόν στους φίλους που τι έλεγα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην ε, Νεμέα στη Βέρια, στην Νάουσα. Καλημέρα, ιδιαίτερε καλημέρες σήμερα στην Καρδίτσα. Γεια σου Κατερίνα και με την παρέα σου. τη γερά εκεί. Ναι, οι φίλοι στην Καρδίτσα. Μα στείλετε καμιά κοφτήρε, παιδιά, εκεί από την Καρδίτσα. Αν πεις, δεν έρχεται ένα η σύσταση Αλλά εντάξει φάτε τι για πάρτε μας Μια κοφτή Λίμων που λέτε μου <Τι> Αφού σας είπαμε καλημέρες Και ιδιαίτερες σε όλου. Έγινε ένας γενικός χαμός Χθες ε, Γενικός χαμός έγινε Σηκώθηκε ο Κύριος, κύριος Τσιπράς Και συγκάλεσε έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο ε, Αλόφρον και τους έβαλε χοντρό χέρι σε όλους, υπουργούς και τέτοια, ε, λέγοντάς τους ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν γίνεται, δεν μπορεί εμείς αριστεροί άνθρωποι να περνάμε νομοσχέδια για, τη, για επιδόματα φτώχεια στην Ελλάδα. Δεν είναι, είναι τη ιδεολογία μα, της ψυχοσύνθεσής μας αυτά τα πράγματα, και τέρμα οι ιστορίες με τα Brassel Group και όλες αυτές τι ιδίες η Ελλάδα είναι ανεξάρτητη και ελεύθερη χώρα και αξιοπροπής πάνω απ' όλα έδωσε εντολή σήμερα από σήμερα και ξεκίνησαν και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα 1.733,4 εκατομμύριο άνεργοι λοιπόν και μετά τους πήγε και τους κέρασε ένα τσίπουρο στον Τακάπο στο Κουλουνάκι Έγινε χαμόσυλο. Άμα δεις τα πρωτοσέλιδα σήμερα των εφημερίδων Και οι λιχταράδες από το πρωί Την έχουν την αξιοπρέπεια Σηκωμένη και κάργα Ούτε βιάγκρα να παίρνανε Αυτά θα συνέβαιναν Αν δεν ήταν πρωταπριλιά Και αν δεν Είχες να κάνεις Με διαχειριστές Ενός συστήματος το οποίο είναι φτιαγμένο για να αφαιρεί την ελευθερία των λαών και να τους υποδουλώνει. Ε, βέβαια, μη μου κάνεις την ερώτηση ε, πάλι τι κάνουν οι λαοί. Στιφάδο. φάδο, Α, και σου απαντάω. Κάνουν στηφάδο. Yeah. Θα μου πεις οι λαοί, κάνουν στηφάδο. Εντάξει ρε, βέβαια, μου πάρτε όπως θες, να το χορέψουμε. Yeah. Πάντως... Ε, τι ήθελα να σου πω... Ναι, ήθελα να σου πω το εξή. Ότι η λίστα με τα λιπαρά και τα... με τους φόρους της λοταρίας δεν ήταν αρκετή για να κάνει το Brassel Group να πάρει μπροστά και περιμένουν λέει... Διε... Αυτά τώρα πρόσεξε δεν είναι πρωτοπολιάτικα, είναι πραγματικότητα. Ορίστε παρακαλώ. Καλώς το φίλο μου, τι κάνεις. Και είσαι και καλό, κάνει καλό πουδαρίκο. Όχι, ξέρεις γιατί στοπ αυτό. Τίποτα, δεν υπάρχει αγώνας, ρε. Ε, καλή νευτεριά, ξέρω, δημόσια. Ναι. Αχα, έπαθα και... Ναι. Είπε, ε? Μπράβο στο συνταξιούχο no, no, no, no. Δεν είναι πρωταπριλιά του αυτό Πάντως εκείνο που θαυμάζω εγώ Σου μιλάω ειλικρινά Είναι η αντοχή σας να βλέπετε αυτούς τους τύπους κάθε μέρα Α, μάλιστα Εντάξει φίλε Έγινε Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα Νικόλα μου Καλή σου μέρα Τι έγινε λέει, είπαν σε έναν συνταξιούχο του ΙΚΑ Εκεί πήρε τηλέφωνο λέει Να επιστρέψει λέει, κάτι επιδόματα Είναι χιλιάδες τέτοιοι <σχυ> Τέτοι, Αυτό δεν είναι πορταπηλιάτικο <σχυ> <σχυ> Γιατί τέτοιο πορταπηλιάτικο σε συνταξιούχο Μπορεί να τον οδηγήσει εις τόπων χλωερών Καταλαβαίνει τώρα. Θα μου πει, αυτού του συμφέρει να οδηγηθούν ει τόπον φλωρών. Θα είναι υπέρ τη Τρόικα, ή ε, όχι τη Τρόικα, πώ την είπαμε, Τι πώ την είπαμε, Τροικα. Τώρα, κουρκουμπίνι τέλο πάντων. Υπέρ των θεσμών, υπέρ των εταίρων. Θα κονομάνε περισσότερα. Θα του μείνουν οι συντάξει. Βέβαια, τώρα να περμείνε, περάσουμε στα πρωταπληκτικά, όπω σου έλεγα, το Brassel Group μεγάλε θέλει διευκρινιστική λίστα. Ε, διότι η εφο... ε, Πρόσεξε. Οι εφορία τη Ελλάδα δεν χρειάζονται, λέει, αφού δεν εισπράττουν τίποτε από ελέγχους. Η μόνη πηγή εσόδων του κράτους είναι οι εκατό δόσεις που πληρώνουν οι πολίτες. Αυτά λένε οι εταίροι. Συμφωνούμε κι εμείς. Τι χρειάζονται οι εφορίες. Όχι, ναι. Συμφωνούμε. Όχι, με... προσθέτω με διώξε του ανθρώπου που χάσουν το μεροκάματο. Δεν είπαμε αυτό. Μην Θα... μα παρεξηγήσετε. Μεροκάματο, ναι. Αυτό το μερο... μεροκάματο. Είναι, είναι μια λέξη την οποία χρησιμοποιούν άπαντες Θυμάμαι έναν ε, πατσοκυλιά Μπάτσο στα Γιάννενα Είχε τα πουκάμισα απόξω και ήταν αραγμένο σε μια γωνία Βάραγε ήλιος να πούμε και περνάει ένα εκεί να πούμε Ο Μίτσου τι φτιάνσε του το λέει του Μπάτσου να αγώνα <στον> Απάντησε ο μπάτσο. <στον> λοιπόν το μέρο κάματο λοιπόν Το ήμερο είναι ένα, ένας προέρχεται από έναν κάματο Οπότε γι' αυτό λέω Με τους διώξετε τους ανθρώπους και χάσουν το ημεροκάματο Ναι Λοιπόν Αυτά λένε οι εταίροι μεγάλοι Και δεν είναι πρωταπρελιάτικα αυτά Αυτά είναι καθημερινή εξευτελισμοί Τους οποίους υφιστάμεθα Από τους κατακτητές Και από την ε, ε, Τη διαχείριση Την οποία Ορίστε παρακαλώ Όλη μέρα σας, καλή μέρα. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι, τρελή να το καταλάβω. Ναι, σημειώνει ένας φίλος τηλεακροατής μέχρι και οι κατακτητές μας, οι εταίροι μας Κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει μία Είπα, Λέγαμε χθες Ότι αυτή τη στιγμή Βγάζουν από το καντήλι του Χριστού Και βάζουν στο καντήλι της Παναγίας Η μοναδική φόροι που εισπράττουν Είναι από τους μιστούς των δημοσίων υπαλλήλων Λοιπόν Μέχρι και η εταίροι το κατάλαβαν Λοιπόν Δηλαδή τι άλλο, να, τι, τι, τι άλλο πρέπει να γίνει Ο, Ονομάστε μας Αυτό το σύστημα Στο οποίο μας βάλαζετε να ζούμε Εντάξει λέμε εμείς ε, με έμφαση κάποιε στιγμέ ότι το είναι το τέταρτο Ράιχ κλπ. Αλλά δεν είναι το τέταρτο Ράιχ. Ε, ουσιαστικά διότι μόλι α πούμε όταν ήταν το τρίτο Ράιχ ή του μάζευαν και του έστειλαν εργάτε στη Γερμανία ή για σαπούνι στο Auschwitz ή του βάλαν και κάνανε καταναγκαστικά έργα εδώ όπω παραδείγματο χάρη ξέρω εγώ να επεκτείνουν τη γραμμή του Μουτζούρι που του κάνανε ηλεκτρικό στην Αθήνα. Του βάζανε και κάνανε μια δουλειά και το τρίτο Ράιχ, εδώ λοιπόν πρέπει να μας, αφού είναι, να μας βάλω να κάνουμε μια δουλειά ρε παιδί μου Τι θα γίνει κυρία Τσίπρα μου Βέβαια το σύστημα το οποίο εμεί ζούμε εδώ Με τα τελευταία πέντε χρόνια Έχει αλλάξει ε, κάποιες κάποια, έγινε, Ήταν πολιτικοοικονομικά συστήματα Τα οποία εσύ τώρα δεν μπορείς να καταλάβεις Δεν ξεκίνησε πως λέμε ας πούμε καπιταλισμός Εδώ ξεκίνησε με τον παπανδρεϊσμό ναι, αυτό ειναι είναι ένα κεφάλαιο, ένα πολιτικό, σύστημα από μόνος του. Για τον Γιουργάκη σας μιλάμε. Μετά περάσαμε στο σαμαροβενι, Σαμαροβενιζελισμό-κουρελισμό. Πώς λέμε μαρξισμός-λενινισμός. Ναι, ένα, είναι κα, ακριβώς. Και τώρα είμαστε στο τζιπρισμό-βαροφακισμό. Βα, δηλαδή, ε, ναι ρε παιδί μου, μετά ας πούμε ήτανε ε, μαρξισμός-λενινισμός, μετά έγινε μαρξισμός-λενινισμός-θεληνισμός. Τώρα είμαστε Τσιπισμό, βαρουφακισμό, λαφανισμό, λαφαζανισμός Άσε σου λέω, μεγάλε. Είναι συστήματα αυτά. Πού να τα πάρει, χαμπάρι, εσύ, μεγάλε, διότι δεν είσαι και σπουδαγμένο άτομο, σαν το βαρουφάκι. Να σκέφτεσαι, ας πούμε, να βάλεις λοταρία για να έχει έσοδα το κράτο. Κατάλαβε, να έχει να εισπράξει, να βάλεις λοταρία. Περάστε, καλλιακήρυ. Εδώ πα, εκεί πα, πού είναι ο παπά. Να τόσο από πού θέλουν έσοδα. Χωρίστε παρακαλώ Ναι, ναι, ναι Δεν το έβαλε ακόμα, ναι, μπράβο Αυτό πρώτα Ναι, ναι φίλε μου είναι, λέει, εκεί που περιμένουμε στις ουρέ, λέει, να μας, αυτά τα χαρτιά να χρησιμοποιούν για λοταρία. Και η μοναδική πρόταση για εργασία της αριστερής κυβέρνησης, συμπληρώνει ο φίλος, ήταν να μετατρέψει σε ρουφιάνους φοιτητέ και άλλα άτομα να πάνε να ρουφιανεύουν οι Έλληνες για να πιάσουν τους κακούς ε, το καλοκαίρι στις ταβέρνες και στα εξωχικά που κάνουν διακοπές. Οι ξένοι, εντάξει, γιατί δεν νομίζω και πολλοί Έλληνες να κάνουν πια διακοπές είναι, παιδί μου, τώρα σου είπα, σου εξήγησα. Τώρα εσύ δεν καταλαβαίνει τώρα. Τι να καταλαβει τσιπρισμος Τσιπισμό, βαροφακισμός, Λαφαζανισμό. Είναι ένα πολιτικο-οικονομικό σύστημα διαχείριση. Κατάλαβε τη κατάσταση, Είναι, σου είπα, ένα σύστημα. Εντάξει, εσύ δεν καταλαβαίνει τώρα με τη λοταρία. Ξέρει τι έσοδα θα έχει με τη λοταρία μεγάλη. Ε, λοιπόν, να του ξαμολύσει όλο το μοναστηράκι εκεί να πει εδώ παπά εκεί παπά και αλλό του κάνουν όλου παπατζίδε του Έλληνε. Θα μου πει δεν είναι. Τουλάχιστον 1,5 εκατομμύρια από αυτούς περίμεναν στη ρουρά να υπογράψουν για τον Βασιλόπουλο που λέγονταν Γιωργάκη Παπανδρέο. Τώρα είναι σε ριζέι, βέβαια. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι έχει οπαδούς η κάθε τέτοια ε, πολιτικο-οικονομική κατάσταση η οποία ε, ε, εφαρμόζεται στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια. Άπειρους οπαδούς. Έχουμε και μικρά ρεύματα ε, φιλοσοφικών θεωριών. Λέγεμε, α πούμε, ποτάμι. Έχει και το πώς τον λένε, ένα Κιον. Ε, το, το φιλόσοφο, το ράμφο, μιλάμε τώρα για φιλοσοφία να σου τρέχει από τα παντζάκια. Από όλα έχει ο Μπαξέ μεγάλα. Διότι ο κύριο Τσίπρα έκανε ένα λάθο. Ο ευρωπαϊκό διαφωτισμό δεν υπήρξε και δεν έκανε την ελληνική επανάσταση. Εδώ μιλάμε για τον ελληνικό διαφωτισμό ο οποίο ξεκίνησε το 2010. Έβρασε βέβαια τα 70 τελευταία χρόνια. Έγιναν διάφορα ρεύματα, ε, ραχούλε, ξέρω εγώ, ε, ποταμάκια ας πούμε και τέτοια. Ε, ρεύματα, κατεβασές και γέννησε να πούμε αυτό το τον ελληνικό τον ελληνικό διαφωτισμό yeah. ο οποίος σήμερα δίνει τα φώτα του στην Ευρώπη τυχαία νομίζεις μεγάλε σου έλεγε μέχρι και ο Όλιβερ Στόουν Ότι ο Αλέξη δεν είναι η ελπίδα της Ελλάδας και της Ευρώπης Είναι του κόσμου ολάκερου Ο Όλιβερ Στόουν τα έλεγε αυτά δεν τα λέμε εμείς όταν είχε συναντηθεί ο Αλέξη και με την Αόμι Κάμπελ Τα έχεις ξεχάσει εσύ αυτά βέβαια Αλλά εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ για να θυμίζουμε. Είναι του ριπουρτάζ το, το αυτό είναι το Κυρία μου και κύριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο η κυβέρνηση όπως γνωρίζεις έκανε ένα τεράστιο κόλπο για να πιεστούν οι θεσμοί Οι, οι θεσμοί ρε παιδί μου να, ο, Για να αναγκαστούν να τους δώσουν τη δόση Μη και μείνει η Ελλάδα από λεφτά το Πάσχα Μέχρι τα μέσα Απριλίου τα λεφτά φτάνουν ή να πληρωθεί η δόση ή να πληρωθούν οι μισθοί Λοιπόν ακούστε για να τελειώνουμε σα το έχουμε μάτα ξαναειπεί Και τις εποχές του σαμαροβενιζελισμού, φα, σαμαροβενιζελισμού κουρελισμού Σας το λέγαμε και τότε που α δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου δώσουν αυτά που πρέπει να σου δώσουν Την ώρα που πρέπει να στα δώσουν Για να πληρώσεις στρατό ξέρω εγώ και τη δώσει Διότι τι να μην σου δώσουν να μην πάρουν τα ίδια του τα λεφτά πίσω Δεν γίνεται θα στα δώσουν Απλά μέχρι να στα δώσουν Ξεπιέζουν Παίρνουν και άλλα, άλλα από την εθνική κυριαρχία Παίρνουνε και άλλα και άλλα και άλλα και κάνουν τα δικά τους Σου δείχνουνε για μία ακόμη φορά ότι είναι τα αφεντικά Γι' αυτό λοιπόν μην ανησυχείς Και με αυτά τα κόλπα του, ε, του σηκωμένου γιακά τώρα Ξέρεις δεν θε... ο άνθρωπος τώρα Πώς λέμε ο χοντρό, Αυτός είναι χοντρό, αυτός είναι γκαβός, αυτός είναι ε, καραφλός ε, λοιπόν, είναι ο... Αυτός λέμε είναι ο άνθρωπος με το σηκωμένο γιακά Είναι καινούργιο είδος ανθρώπου Να ρε, μπουλάκι μου. Φανταστείτε τι κόμπλεξ κουβαλάει αυτό το άτομο το οποίο θέλει να κάνει τη διαφορά με το σηκωμένο γιακά. Ναι σου λέω να μου. Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου τι σου έλεγα. Ναι. Μην ανησυχείς λοιπόν. Τα χρήματα θα δοθούν. Δεν μπορούν να μην τα δώσουν όπως και παλιότερα σου λέγαμε επί σαμαροβενιζελισμού ότι θα στά, στάδιναν. Δεν μπορούν, τα χρήματα τα δίνουν για τον εξή απλό λόγο. Πρώτον και κυριότερον πρέπει να πληρωθεί η δόση τους, δηλαδή να πάρουν, να πάρουν πίσω τα λεφτά τους, με τόκο βέβαια, και με, το, με τα ψηλά που θα περισσέψουν να πληρωθούν οι εντόπιοι γερμανοτσολιάδες και οι μυστικές συντάξει. <Ρι> Αυτά λοιπόν, αφήστε τα κόλπα. Πάντως, εκείνο που έχει σημασία κυριέ μου, και κυρία μου, είναι ότι μπορεί να μην βρέθηκε ούτε ένα καινούριο μεροκάματο στην Ελλάδα. Δύο-δυόμισι δύο, μήνε αριστερή διακυβέρνηση και παχαίων υποσχέσεων, αλλά η ΣΥΡΙΖΑ και ο, ο, ο ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, όπω ε, λέμε, λέγαμε Παπά Κοκό τώρα λέμε ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ναι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κατέθεσα κοντούτσικο εξεταστική για το μνημόνιο, ρε. Α, α, α, α, α, α. Oh. Θα ξεκινήσει από τον Παπαντρέου Μέχρι Σαμαρά <Το> Ναι Κατάλαβες τώρα έτσι <Το> Και Φυσικά better... ε, Θα ξεκινήσει ε, ε, Τέλος Ιουνίου Την εποχή δηλαδή που δεν θα υπάρχει μνημόνιο Αλλά θα έχουμε καινούριο μνημόνιο Που θα λέγεται Συμφωνία για Ανάπτυξη Όπως λέγαμε χθες <Το> Λοιπόν ε, μεγάλη ξεκίνησε δηλαδή, ξεκινάει ουσιαστικά, σου δίνουνε άλλο ένα θέατρο, Νάχης, διότι όπως γνωρίζει το αποτέλεσμα των εξεταστικών αυτών, το γνωρίζεις όχι από τη στιγμή που θα συσταθούν, πριν καν συσταθούν, το γνωρίζεις το αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα το οποίο νιώθουν στο πετσί τους εκατοντάδες χιλιάδες <χαι> και άνθρωποι προγμένεις στην ε, απελπισία κάθε δευτερόλεπτο ναι δεν, δεν το φουσκώνουμε το πράγμα την πραγματικότητα λέμε οπότε ε, ζήσε Μάη μου να φας τριφίλι με την πρόταση των Σιριζανέλ για την ε, εξεταστική επιτροπή και περίμενε μεγάλε περίμενε στη γωνία να ευχαριστηθεί το είναι σου με την ελπίδα ότι θα τιμωρηθεί ο Παπαντρέας η Σαμαροβενιζέλη οι Κουρέλιδες το πόσο θα τιμωρηθούν φαίνεται από την επιβράδευση του πρώην ε, ρημαδιώτη Πανούση, ο οποίος ψήφιζε με χέρια και με πόδια μνημόνια και μετά έκανε ένα κόλπο και είπε όχι, δεν αυτό πάω στο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα τον έχει υπουργό επί της ε, ε, προστασίας του πολίτου Ναι, έτσι θα τιμωρηθούν και προηγούμενη μεγάλη με επιβραδεύσεις Αυτός ο οποίος έγραφε με και με δόντια μνημόνια είναι Υπουργό της αριστερής κυβέρνησης σήμερα εντάξει ας μην μιλήσουμε για άλλα μπουμπούκια δεν θα κάτσουμε τώρα να φάμε το χρόνο τα οποία προέρχονται από την σοσιαλιστρική πατριωτική παράταξη του Πασόκιος της Συνοδού και άλλων δυνάμεων μιλάμε εδώ τώρα για φρέσκα κουλούρια που λένε και φίλοι μου στη Θεσσαλονίκη μεγάλε ο κολλητός του Τσίπρα Ογκουρία Φαντάζομαι να θυμόσαστε Πιος είναι Ογκουρία Ο ΣΑ είναι Ογκουρία Δήλωσε Αλέξη μου όπως βλέπεις ακόμα και φίλη σου Κάποια στιγμή στο πετάνε το δηλητήριο Ογκουρίας λοιπόν, Δήλωσε ότι για ό,τι έπαθει η Ελλάδα δεύτερη η Τρόικα Κατάλαβες Στο τέλος μεγάλε θα σου πω Και στο έχω ξαναπεί Ότι Εκείνοι που φταίνε και θα βγει πόρισμα γι' αυτό και θα το, θα το υπογράψουν με νύχια και με δόντια οι κυβερνόντες στην Ελλάδα είναι οι απλοί άνθρωποι στην Ελλάδα αυτοί που είχαν ένα μαγαζάκι αυτοί που πήγαιναν για μια δουλειά στην οικοδομή λοιπόν αυτοί δημιουργήσαν την κατάσταση στην Ελλάδα, θα δείτε που με τέτοιο πόρισμα τέτοιο πόρισμα θα βγάλουν στο τέλος εντάξει μην το γυρίσουμε τώρα στο ότι αυτοί τους ψήφιζαν εντάξει γιατί αυτό. Είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά εκείνο που είχε πει ένα φίλο τη Λακροατή πριν καιρό εδώ σε αυτή την εκπομπή: Ότι στο τέλο θα μα βάζουν να πληρώνουμε και τη σφαίρα που εκτελούσαν του παππούδε μα. Έρχεται και γίνεται πράξη μεγάλη. Αυτά είπε ο φίλο του Τσίπρα που πανηγύριζε εκεί. Ο Τσίπρα μαζί του φωτογραφημένο στο Παρίσι που είχαν κάνει τη σύναξη για τον ΟΣΑ. Είναι ο καινούριο παίχτη όπω είπαμε. Αλλά στην πετά η μεγάλε... Το ίδιο... Μας είπε και ο Τσιρώνης... Υπουργό. Υπουργός... Είναι ο υπουργό με το Πριόνι αυτό... Τσιρώνη Υπουργό με το Πριόνι... Ναι... Οικολόγο... Τι έγινε λε παιδιά... Ένα ακατό σωρά εδώ απόξω... Λοιπόν... Δε φταίνε υποτσιρώνη σοι εταίροι για ό,τι έπαθε η Ελλάδα... Το κακό ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60... Που άδειασαν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι κυβερνήσεις εκμεταλλευόταν ληστρικά το φυσικό πλούτο. Ναι, έπεσε αργότερα πολύ ευρωπαϊκό χρήμα μέσω επιδοτήσεων που δεν το αξίζαμε και φτάσαμε μέχρι εδώ. Είπε ο Υπουργό Τσιρώνης. Σου κάνουνε δηλαδή οι άνθρωποι είναι τόσο μα τόσο ε, γνώστες της ελληνικής ιστορίας και δι της νεοελληνικής που σου λένε ρε Πόπολο με διαμαρτύρεσαι τώρα να πούμε και μη μας λες διάφορα. Διότι εδώ δευτεί Δε φταίει είναι η εταίρη Εσύ φταίς, γι' αυτό δεν σου είπα Πρόσεξε Κατάλαβες, αυτό το λέει ο Τσιρόνης μεγάλε. Αυτό το λέει ο Τσιρόνης Ήρθε ο Τσιρόνης, ο οποίος συμμετέχει Σε μια διαχειριστική κατάσταση Δεν θα λέγαμε του καπιταλισμού τη κατοχική ε, ιστορία στην Ελλάδα Και ήρθε να μας μιλήσει Για το 60 Προσέξτε. Θα μου πει τι να κάνουνε Κάτι πρέπει να κάνουνε να σου βουλώσουνε το κεφάλι με μαστούρα. Κάτι πρέπει να πούνε και λένε τη μεγάλη ή τη μικρή παπαριά τους. Όπως βγήκε προχθές ο Τσιρόνης, ο ίδιος Τσιρόνης... Χωρίστε παρακαλώ. Χαίρετε. Ναι. Ναι. <χω> αυτό θα λέγαμε, αυτό θα λέγαμε. Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ Φυσικά φίλε μου τη τηλεακροατή έχει απόλυτο δίκιο Διότι το να συμπίπτουν απόλυτα Οι θέσεις του Γκουρία Με τις θέσεις του Τσιρόνι Βρωμάει η κατάσταση Η κατάσταση βρωμάει Ο Τσιρόνις είναι υπουργός της αριστερής κυβέρνησης Και οι θέσεις του συμπίπτουν Απόλυτα με τις θέσεις του Γκουρία Στο τέλος λοιπόν Θα κατηγορηθεί η δημοκρατία στην Ελλάδα Παρακαλώ Καλό σκηνοφέλα! Πώ είχετε, Φυσικά είχε άδικο. Φυσικά είχε άδικο. <σίλειες> Άρα δεν πάμε χαμένοι. Πήγαμε χαμένοι. Δίπια, διπλά Πάμε χαμένοι. Να είσαι καλά. Οι φίλοι μου βοηθάτες και ξένα πατριφθούκι εγώ είχα εμέν Μου λέει πάμε χαμέν Πάμε χαμέν Και ο καπιτάνιο είχε άδικο βγήκε στο βουνό. Όλοι οι καπιταναίοι είχαν άδικο Α, Αυτοί θα φτάσουν, σου λέω σε σημείο Θα φτάσουν σε σημείο όχι να κατηγορήσουν τον Μπερμαμίτσο Λοιπόν για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα Αλλά φτάσουν, φτάνουν σε τραγικά σημεία Ανθρώπινη συμπεριφορά Λέμε τώρα ανθρώπινη μεγάλη, δεν ξέρω τι είναι. Πάρτε όπω συμπεριφορά διότι ε, ε, αυτό ο κατάπτυστο υπουργό ο οποίο το παίζει και ο λόγο προχτέ ήταν η μέρα του νερού. Λέει και είπε για την αηφόρο: Πρόσεξε, παντού είναι κάτι αηφόρο για να αηφόρο διαχείριση του νερού. Βέβαια, εκείνο το οποίο δεν σου είπε μέσα στι ωραίε κουβέντε που λέει, οι οποίε συμφωνούν απόλυτα με τον κουρία και για το νερό, είναι ότι το νερό είναι πια προϊόν. Στην, ε, στο, στον πλανήτη Οπό, Δεν είναι κοινωνικό αγαθό Ποιος το λέει αυτό Μα φυσικά η Ευρώπη την οποία στηρίζει με νύχια και με δόντια Ο ε, Η Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σου βάφτισε το νερό η υδραυλική ενέργεια Για να, να μετατρέψει Το ποτάμι από κοινωνικό αγαθό Σε ιδιωτικό πλούτο Λοιπόν αυτά Αυτά δεν στα λέει ο Τσιρώνης Πού είναι και οικολόγο και, και υπουργό αριστερή κυβέρνηση. Στα τσαμπονέω εγώ από εδώ Κατάλαβες Αυτά τα κατάπτιστα κάθονται και λένε Αυτοί οι αριστεροί άνθρωπες τώρα Και οι θέσεις του τσιρώνι τώρα μεγάλη Πρόσεξε Είναι απόλυτα ίδιες Με του φασίστα Του γκουρία Διότι για φασίστα πρόκειται <coughs> Διότι ο ΣΑΤ έχουμε ξαναπεί μην σα κουράζουμε τώρα Είναι ένα όργανο Είναι η συνέχεια των σχεδίων. Μάρσαλ mm. yeah. και λοιπά και λοιπά Για την απόλυτη κατάχτηση. Ορίστε, Ναι Ναι μου, αυτό σου λέει ο Nea ότι πήγαμε εμεί και διαλύσαμε το Nea Nea Nea Nea Nea Κατάλω, διότι φταίγαν οι μαλάκες εκεί, οι Σουδανοί, οι Σχερολεονίτε, οι Αιγύπτιοι. Αυτοί πήγαν. Όσα, ο Γκουρία πήγε και του έχει σώσει μέχρι σήμερα. <Συριακά> και έρχεται με. του άνοιξε την πόρτα η αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα. <Συριακά> Κα, Καταλαβαίνει τι μα περιμένει. <Συριακά> τι, δηλαδή, τι τραβήξαμε με τον Σαμαροβενιζελισμό κουρουλισμο και τι μα περιμένει με τον Τζιπρισμό Βαροφαγισμό Τι, τι πόρτες ανοίγουν. Αυτά τα άλλα τώρα τα πατριωτικά. Τα πατριωτικά και τι μεγάλε κουβέντε άστε. Κοίτα τι συμφωνίε που κάνανε πάνω από το τραπέζι και κάτω από το τραπέζι. Φαίνονται οι συμφωνίε που κάνανε. Οπότε, μεγάλε, για να καταλάβει, ε, Όχι εσύ, εσύ να καταλαβαίνει, ο άλλο που ήρθε από, το, από την Ανδρομέδα, Μιλάω ότι μεταρρυθμίσεις μεταρρυθμίσει, αγαπητέ μου Αλέξη, δεν γίνονται με και όλων αυτών με, με πανούσιδες πως τους λένε εκεί πώς τον λένε και τέτοιους τύπους δηλαδή με σαλταδόρους σαλταδόρους όχι σαν τους παλιούς σαλταδόρους εντάξει που σαλτάρανε στην κατοχή με σαλταδόρους δηλαδή ανθρωπάκια που σαλτάρουν από εδώ και από εκεί για να βολευτούν με ανθρωπάκια τα οποία δεν ξέρουν τι θα πει πραγματική ζωή πάνε παρακάτω να φύγουμε από του και τους γκουρίες Μα λέει λοιπόν ο Reuters ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να βγει με τίποτα η Ελλάδα από το ευρώ για ένα και μοναδικό λόγο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χάσει δισεκατομμύρια από την τρύπα που θα δημιουργηθεί και τότε αναλογικά η Γερμανία θα πρέπει να πληρώσει τη μεγαλύτερη ζημιά για να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα τη Ευρώπη. <Ραλαιόλαιο> Αυτά μα λέει ο Reuters σε οικονομικέ αναλύσει. Πριν δύο-τρία χρόνια είχαμε πει από εδώ πέρα ότι η μεγαλύτερη ο γίγαντας που έχει γυάλινα πόδια οικονομικά στην Ευρώπη είναι η Γερμανία Ήταν εθική μας και παραμένει δική μας θέση Ο λόγος είναι πάρα πάρα πολύ απλός Ο πλούτος που σόρευσε ξεκίνησε με δανεικά του τη διαγράψαν το χρέος ξεκίνησε με κυριαρχία άλλων και τον σορεύει τον πλούτο με το μεροκάματο άλλων yeah. Δεν έχει τίποτα η Γερμανία Πέρα, εντάξει, Από τη βαριά της βιομηχανία η οποία δεν μπορεί να δουλέψει ούτε, με το... ούτε νερό δεν έχει Μη γελάς. Ούτε νερό για να πιούν δεν έχει μετά την ε, ε, πριν 10-15 χρόνια μόλυνση της όξινης ιστορίας εκεί στο. Που πρωτοφάνε και στο μέλλον αναδρυμό Τι έχει Δείξε μας ένα μαρούλι έχει Ποια είναι η παραγωγή της η πρωτογενής Πέρα από την BMW Την οποία ε, κάνει χίλια ευρώ Και εσύ την σε 100 στην Ελλάδα για την BMW Δείξε μας τι, τι, τι έχει η Γερμανία Στηρίχθηκε λοιπόν Στην κυριαρχία της επιάλων άλλων κρατών Εναντί ένα, άλλων κρατών Απομιζώντας τον πλούτο τους Ή με τη βία Ή με την σκλαβιά Όποιο έχει διαφορετική άποψη περιμένουμε την άποψη του. Οπότε ο, ο, ο γίνεται με τα γιάνη πόδια στην, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι η ίδια η Γερμανία. Δημιούργησε λοιπόν και αυτόν τον άξονα με την Ιταλία και καλά με του κολογύφτε του γάλου. Στην προκειμένη περίπτωση και το παίζει αφεντικό στην Ευρώπη. <Τι> δεν σου κάνει εντύπωση ότι οι οικονομία σαν την Ιταλία και σαν την Ισπανία οποίε έχουν φοβερά προβλήματα δεν, ε, δεν τι πειράζουν. Αντίθετα, με κάθε τρόπο τις βοηθάνε μέσα από αυτό το, το φασιστικό γέννημα που λέγεται ενομένη Ευρώπη. Ε. Δεν σου κάνει καμία εντύπωση. Βρήκαν και βρήκαν το μαλάκα την Ελλάδα να κάνουν αυτά που κάνουν. You... Ε, καμία εντύπωση δεν σου κάνει. Έπρεπε να σου κάνει κάποια εντύπωση τέλος πάντων. Βρήκαν στρωμένο το χαλί στην Ελλάδα για τα πάντα. Για τη δημιουργία αναχωμάτων, πρόθυμου ευρώδουλους και υπόδουλου γερμανοτσολιάδες. Τα πάντα βρήκαν στρωμένα. Λοιπόν, σήμερα, αγαπητέ μου, δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι του Δημοσίου, του Δημοσίου, αμάνο, όχο, όχο, θα βγουν στον δρόμο, λίγα για συντάξεις, υγεία και βγουν στον δρόμο. αλλά τι έγινε, θα γίνει η Πανατική Συγκέντρωση στις 10 σήμερα, ξεκίνησε δηλαδή, στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης ωα για α στηριξη του δημόσιου Ασφαλιστικούς Καλά, εντάξει, η μας στον Πλάταν Και κολεών καρτέρι <Στυλίου> Ξεκίνησαν και Να δείχνουμε ότι αντι... Εμείς αντιδρούμε, ξέρεις τώρα Αυτά μεγάλη Τα έχουμε μα Και θα τα μα τα ξαναειλέμε <Στυλίου> Απευθυνόμενοι Τις προάλλες Στους φίλους μας Του Κομμουνιστικού κόματος Ελλάδος Ρωτήσαμε το φίλο μας το κοτσουμπά Αρακαλώ ΑΜΑΤΙ ΑΜΑΤΙ Ναι ναι ναι Όταν θα κατεβούν ε, Οι απολυμμένοι και οι κατεστραμένοι στο δρόμο Από ό,τι βλέπεις δεν θα κατεβαίνουν things. Τι σου λέγα λοιπόν yeah. Μόφκι yeah. Ε, Α. Ε, έλεγα, ρώταγα λοιπόν το φίλο μου Το Κοτσούμπα προχθές Το πριν ξέρω εγώ μια εβδομάδα που καλούσε πάλι σε αγωνιστική τέτοια, εάν μετρήσει τα καλέσματα που έχεις κάνει σε αυτόν τον κόσμο με τα τελευταία ξέρω εγώ πόσα να πω, με 10, 20, να πούμε 30 χρόνια, είναι άπειρα. Μπορείς να μας πεις το, το αποτέλεσμα Το αποτέλεσμα αυτών των καλεσμάτων, <Κι> λέμε τώρα. Απευθυνόμαστε στα, στο φίλο μα. Το, το κοτσούμπα Προσθυνόμαστε Το αποτέλεσμα Τίποτα Αυτά είναι παραστάσεις Παραστάσεις Μάλλον είναι δρόμενα Μέσα στην παράσταση Της ψευδοδημοκρατίας <Το> Για να εκτονώνεται Ο αδικημένος Και να παίρνει τράτο Η κατοχική Ή πες την όπως θέλεις, Κατάσταση <Το> Αυτό ήταν πάντοτε δεν έχουν καμία σχέση αυτά με τους οικοδόμους που κατεβαίνανε τα έχουμε πει παλιότερα Λοιπόν και έπαιρνε άρον άρον το όμοσχέδιο πίσω ο Κωνσταντίνος Καραμανλέας Έχουν σχέση αυτά τώρα μην τα μπερδεύουμε Αν και στην Ελλάδα γίνανε όλα ένα Έτσι, Δηλαδή ε, μπορεί τη, τη στιγμή που παρουσιάζει τον ωραίο κόλλο μια ε, ε, γκόμενας στο πρωινό έτσι, παράδειγμα, ένα ξέκολο να παρουσιάζει ταυτόχρονα και τον Αργύριο το Σφουντούρι επειδή το παίξανε ε, στι τηλεοράσεις χθε. Είναι, είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό είπα και τι προάλλε το φίλο μου τον Βασίλη από την Άουσα. Μόλι φτάσει η στιγμή στην Ελλάδα που θα ομιλούν αυτοί που δικαιούνται διανομιλούν, τότε θα αλλάξει η κατάσταση. Η οποία δεν θα έρθει ποτέ αυτή η στιγμή, αγαπητέ Βασίλη, όπω καταλαβαίνετε. Οπότε λοιπόν τι είναι αυτό τώρα που Τίποτα είναι μία από τα ίδια Είναι δρόμενα μέσα σε μια παράσταση Η οποία γίνεται Για, την, ε, για να παίρνει τράτο Η κατάσταση Ορίστε Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να Μάσα καλά φίλε να σε... Καλά λέει εδώ ο φίλος Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Γερμανούς Καλά λέει ο φίλος εδώ Που μας έδειξαν Ανέδειξαν το δίστομο Γιατί στην Ελλάδα μεγάλε Λοιπόν ο Σφουντούρης Δεν ήταν ένας άγνωστος στην, δηλαδή, Οι αγώνες του Σφουντούρη Του αργύρη του Σφουντούρη Έπρεπε, έπρεπε να, τους ξέρει, να τους ξέρουν όλοι Τους αγώνες του Δεν τους είχε προβάλλει κανένας Έπρεπε να έρθουν οι Γερμανοί λοιπόν να κάνουν αυτό το σκετσάκι λοιπόν για να γίνει γνωστό και το δίστομο και ο Σφουντούρης και η κατάσταση γενικώ. Ε? διότι μπορεί να τσαμπουνάγαμε εμείς την εποχή που ήρθε ο Γκάου και εδώ ρε όρνια ούτε συγγνώμη δεν ζητάει εκ μέρους της, Γερμανική, της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ε. μόνο ο ίδιος είπε ως πρόσωπο συγγνώμη ε. και δεν ένοιαζε κανέναν και έπρεπε να το πει ο Σφουντούρης και ο Σφουντούρης το είπε εσύ το κατάλαβες και έρχεται λοιπόν το ξέκολο τώρα στο πρωινάδικο. Κατάλαβε Βασίλη μου τι σου λέω. Ε, παίρνω αφορμή τώρα εσένα που λέγαμε. Ή, το ξέκολο που μεταξύ μπουτιού, κόλου, βυζιού τη γκόμενα. Κιτάξ σου παίζει και το σφουντούρι. Οπότε εσένα τι σου μένει. Ο κόλος και το βυζί. Έτσι δεν είναι. Τουλάχιστον εμένα αυτό μου μένει. Μεγάλε μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. αυτά μπορεί. Τι μεταρρυθμίσει να κάνει. Α φίλε μου Βασίλη, τώρα κάνει αντιπολίτευση ο Μιλιό. Ναι, καλά εντάξει. Καλό στο Χρήστο, γεια σου ρε Χρήστο. Τι έγινε, ρε Χρήστο. Πάλι καλά, τι λες? Α, όχι ρε φίλε, μην μου λε καλά λόγια, θα το πάνω μου. Ναι. Δεν γίνεται αδερφέ μου με την καρδιά και το συνέστημα. Μόνο. Θα σου πω κάτι, αδερφέ Χρήστο, μου δίνει την ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Υπήρξανε άνθρωποι, Υπήρξανε μάλλον α, άνθρωποι, ναι, να στο πω υπήρξαν ε, καλλιτέχνε στην Ελλάδα, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι το συνέστημα το του, του Έλληνα λοιπόν γίνανε, ε, οικονομήσαν τα άντερά του. έτσι το εκμεταλλευτήκανε χρόνια αυτό το συνέστημα του κυνηγημένου του ε, το, από τα ξερονίσια κλπ. και οικονομήσαν τα άντερά του, με τραγούδια, με θέατρα με σάτυρες και λοιπά σήμερα αυτοί οι τύποι φτάσαν στο σημείο, επειδή θέλουν να οικονομήσουν κι άλλα, να γλύφουν. Να γλύφουνε σου λέω το, Την κυβέρνηση Τσίπρα Γιατί ο Σονούπο που ξέρεις πλησιάζει καλοκαίρι Και πρέπει να πάρουν επιδοτήσεις Για το τέτοιο Και αυτή είναι Και την ιστορία είδες, Στην έδειξαν οι Γερμανοί Πρόσεξε οι Γερμανοί Έλεγα και χθες Δεν βγήκε, δεν ήρθε από Έλληνες διανοούμενους Ήρθε από, γερμα, από ένα σκέτσι γερμανικό Σε ένα γερμανικό κανάλι Αυτή είναι η κατάσταση αγαπητέ μου και βέβαια έχουν τέτοια, έχουν τέτοια δύναμη διότι είναι περασμένοι στο λαό ναι, που από τη στιγμή που ε, έχεις διαφορετική άποψη τάξο κολλά και την ταμπέλα. Σε φασίστας. Ενώ αυτός ο οποίος έχει πατήσει πάνω στο συνέστημα ενός λαού και γλύφει ασύστολα αυτή τη στιγμή την διαχειριστική κυβέρνηση διότι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο η κυβέρνηση του Τσίπρα τη διαχειριστική κυβέρνηση Τσίπρα λοιπόν, για την ε, καλύτερη κατοχή στην Ελλάδα είναι ο, είναι ο επαναστατή. αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν τι έχουμε τώρα η, η προπαγανδιστική Αυγιανή έβαλε χέρι στον Υπουργό Παιδείας στον Μπαλτά γιατί στο μήνυμα που έστειλε στα σχολεία τόνισε η Ελληνική Επανάσταση είναι παιδί του διαφωτισμού λοιπόν. Αγαπημένα μου και αγαπημένοι μου Όπως θα είδε, Αυτά τα είπαμε από την πρώτη μέρα Και από την πρώτη μέρα επίσης Γράψαμε και στον τοίχο το... Για το αυτά που είπε ο Τσίπρας Οπότε τώρα ο... Επικαλέστηκαν μέχρι και τον Ομπάμα και Τώρα για τους λόγους που βγαίνει η Αυγιανή να τα κάνει αυτά Δεν ξέρω θα σου εξηγήσω Εκείνο που ξέρω όμως σίγουρα Είναι ότι ό,τι κάνουμε και ότι ανακαλύπτουμε, και δεν το λέω εγωιστικά αυτό το πράγμα, ως ρεπορτάζ στη δικιά μας εφημερίδα, βγαίνουν μετά από δύο, τρεις, τέσσερις και πέντε μέρες τα επίσημα ε, κανάλια και εφημερίδες τις οποίες εμπιστεύεστε. Η, η, τα επίσημα κανάλια και εφημερίδες που εμπιστεύεστε, οι οποίες σας κορόιδευαν, τα διεθνή και τα ελληνικά, επί μια εβδομάδα με τη φωτογραφία ενός μάγειρα. Που δίθεν ήταν ο ψυχασθενής πιλότος Ήταν ένας μάγειρα. Δεν ήταν καν ο, ο πιλότος Ο αυτοκτονιμένος, Και δεν βγήκαν Μια εβδομάδα σας κορόιδευαν Δεν είναι, νόμιζαν ότι ο, σας είχαν τη φωτογραφία ένας μάγειρα Και δεν βγήκε ούτε ένας Να ζητήσει μια συγνώμη. Επίσης σας κορόιδευαν και χθες Με τη φωτογραφία ενός κοριτσιού Το οποίο έχει τα χέρια σηκωμένα στη Συρία Που φοβήθηκε την κάμερα τι βρήκανε την είδηση εκεί, βουρ στον πατσά να αποκτήσουμε κλικ Το οποίο τελικά είναι η φωτογραφία του 212 και το κορετσάκι είναι αγοράκι Και το λένε Άντι Χαούντα, ξέρω πως το λένε Αυτά, ούτε μια συγγνώμη δεν βγαίνουν να σας ζητήσουν Κατά τα άλλα όμως είστε φανατικοί αυτών των τύπων Οι οποίοι σας δουλεύουν, σας κοροϊδεύουν και σας σέρνουν στους χορούς οι οποίοι, τους οποίους θέλουν αυτή να χορεύεται οπότε λοιπόν τώρα έγινε και η Αυγιανή τώρα προπαγανδιστική φυλάδα πόσο θα κρατήσει αυτό το πανηγύρι <Κι> θα ξαναγυρίσει στις, στις επιδοτήσεις η Αυγιανή <Κι> πως ζούσε τόσα χρόνια η Αυγιανή <Κι> πως ακριβώς με την επαναστατική της δράση ρε πλάκα μας κάνετε εκεί λοιπόν θα γυρίσει στις επιδοτήσεις έτσι θα, θα, θα ζει η Αυγιανή. Όπω ζούσε τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Τι λέγαμε λοιπόν. Α, μάστε Τι, <Τι> μα είπε ο Βενιζέλο. Ο Τσίπρας προστατεύει τον Καραμαλί και αυτό ξεκινά να εχάλη. Ναι, εντάξει, <Τι> καλά, χαίρετα μα τον πλάδο. Αφ... Μεγάλε, αυτά τώρα πρόσεξε. Αυτά δεν έπρεπε να, να κάνουν εξεταστική επιτροπή. Δεν ξέρω πώ ακριβώ λειτουργεί η δικαιοσύνη. Α μα τα πει ένα νομικό αυτά. Αυτή έπρεπε ήδη. Να κάθονται στο σκαμνί του κατηγορούμενου Ήδη Ποιος θα κάνει η εξεταστική επιτροπή τώρα Ο Μπομπούκος Λοιπόν έπρεπε να αναλάβουν δικαστές Και φέρε εδώ Παρακαλώ Ναι Ναι Ναι. Ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, <συσίλαια> ναι. Ε, αυτά τα είπαμε, ότι αυτά είναι για τα μάτια του κόσμου αγαπημένα μου τηλεακροατή και αν είναι να κάνεις δικαστήρια στην Ελλάδα πρέπει να ξεκινήσεις τα δικαστήρια από την εποχή του, του Ελευθερίου Βενιζέλου, όχι σήμερα, εντάξει. αμέσω, με σε πάω και πιο πίσω την εποχή του Πάγκαλου ας πάμε τώρα, να καθίσουμε και στο Σκαμνί το Λεωνίδα γιατί δεν πήρε άδεια από τους Σπαρβιάτες να πάνε να πολυμήσει. εδώ τώρα να πούμε το εξή. Ε, αυτοί αυτά που κάνουνε είναι για τα μάτια του κόσμου yeah. γιατί είναι για τα μάτια του κόσμου γιατί θα δείτε το αποτέλεσμα yeah. αυτοί έπρεπε να φέρουν εδώ επειδή στην ελληνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη yeah. για πολλούς λόγους είδαμε και τα αποτελέσματα προχτές λοιπόν με τις ισ Έπρεπε να φέρουν δικαστές μαμελούκους Να πάρουν τις αποδείξεις στα χέρια τους Και να ξεκινήσουν πότε θέλεις Οι τελευταίες δίκες που είχαμε στην πότε Επειδή οι χουντικοί δικάστηκαν εντάξει, Να ξεκινήσουν από το 74 Θε από, από το 74 Με μαμελούκους δικαστές Τι μας, μας δουλεύετε τώρα Ότι φέ, κάνατε εξεταστική επιτροπή Ρε μεροκάματο θα βρει κανένα! Εμείς θα επιμένουμε Μεροκάματο θα βρει κανένα. Και βέβαια, μεγάλε είπαμε ότι άμα δεν είσαι δικό του, ε, γίνεται κατάσταση. Πού πάμε λοιπόν, Πάμε παρακάτω. Αααα, μάστερ. <Ρι> Αρπάχτηκαν ε, πω με, και μαλλιοτραβιούνται να πούμε θα σκίσουν τα πριν την μπράτουσα εισαγγελέα και Υπουργείο Δικαιοσύνη. <Ρι> πω τραβάει, ένας από εδώ τραβάει από εκεί. Καταγγέλουν οι εισαγγελεί ότι ο Υπουργό αφήνει ελεύθερου μέσω νομοσχεδίου ακόμα και εγκληματίε με βαρύ ποινικό μητρό. Α, στα μάστερ. Και ο υπουργό υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη έχει καταδικάσει την Ελλάδα πολλές φορές για τις συνθήκες κράτησης και άλλες τέτοιες αρλούμπες. Μεγάλε, πώ να συνονοηθούμε εγώ και εσύ. Εγώ και εσύ, εγώ που δεν ανήκω πουθενά και εσύ που έχεις ένα σελοφάν μπροστά στα μάτια σου. Όταν πρόσεξε, ακόμη και γραμματιζούμενοι άνθρωποι σαν τους και έναν Υπουργό δεν μπορούνε να βρουν μια χρυσή τομή... Και κάνουν και αυτοί το θέατρο που είναι ταγμένοι να κάνουν για να μπόχνουμε τις μέρες old... Τι έγινε ρε παιδιά Προ... Τι έγινε ρε παιδιά να Τι έγινε ρε παιδιά. Έλα παρακαλώ right, yeah, Μπράβο Συμφωνώ μαζί Η χρυσή τομή μου λέει ένας φίλος τηλεακροατής Θα είναι ιδιωτικό όπω μου το είπε Πολύ ωραία μου το είπε Επενδυτικό έργο Ιδιωτικές φυλακές να βρούμε να βρουν και δουλειά κάποιοι <Γαν> Και να μας χώσουν εκεί μέσα Ό, ότι Στο τέλος είπαμε Ό,τι θέλουν θα κάνουν Αλλά εκείνο το οποίο έχει μεγάλη πλάκα τώρα Πρόσεξε η Σιριζανέλ Η κυβέρνηση δηλαδή Τάζει Ο Καμένος τάζει τους υδρογουνάρθακες Της Ελλάδα στους Αμερικάνους Και ο Λαφαζάνης τάζει στου Ρώσους κυβέρνηση έχουμε Έχουμε κυβέρνηση τη Τραβάει ο ένα από εδώ, τραβάει ο άλλο Τι ματρί, τι μυαλά είναι αυτά, Ρε, τι, α, ναι, Γιατί ρε, παιδί μου. Α, οι Γάλλοι οι διανοούμενοι λέει, έφτιαξε, ευθυλιστήκαμε, ρε, ναι. Έφτιαξαν α, σύλλογο για να μαζέψουν λεφτά για τους φτωχού Έλληνε. Ακούστε τώρα. Είναι μια απο, απόδειξη αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Δήλωσε, δήλωσε το κίνημα Ιντερντέμο. Α, Είναι και άλλο κίνημα Μετά του ποντέμος Είναι και το Ιντερντέμος Οι διανοούμενοι λοιπόν Με σύνθημα από το λαό για το λαό Ναι σου λέω Επιταμελής ομάδα Τον «ιντερδέμος». Ναι. Ε, θέλω να συγκεντρώσουν Χρήματα για τους φτωχούς Έλληνες Το πρόβλημα δεν είναι ότι τα μαθαίνουμε αυτά Το πρόβλημα είναι ότι τα ανεχόμαστε Και το πρόβλημα είναι Ότι αφού τα κάνουν εδώ Οι επίσημοι κυβερνητικοί και ο, ονόμασαν την, α, αυτή την ξεφτίλα που δημιούργησαν ε, τη λέγανε κρίση, τώρα την ονομάζουν ανθρωπιστική κρίση. Βρήκαν λοιπόν χώρο, ορίστε το παρακαλώ. <Κι> <Κι> Αχ, μπράβο. Με πρόεδρο τη Μαρία Ανέτα η οποία μοιράζει το παντισπάνι. Σωστά, σωστά. Βάλα, <Κι> λύσαμε. Εκτός από το ότι ξεφλίσκαμα Λαλίσαμα Ναι είναι είναι, ε, είναι παράλογα Παράλογα όλα αυτά Και εντάξει δεν τους έδινε σημασία Χρόνια τώρα Όσο και αν σε πείραζαν Διότι έπρεπε να κάνεις Σλάλομ Επιβιώνοντας ανάμεσά τους Εδώ και πολλά χρόνια αγαπημένα μου τηλεκρότη Συμβαίνουν τώρα αυτά Οπότε λοιπόν, μεγάλε Ναι η Ιντερέμος, καλά μου παιδό Οι φίλοι μου ε, Με πρόεδρο τη Μαρία Ντουανέτα Θα μοιράσουν και παντεσπάνι Στους φτωχού Έλληνες Λοιπόν Κατάλαβες που καταντήσαμε, μεγάλε Και που είσαι ακόμα, περίμενε ε, επε, Επεσκέφθη Ο Τούρκος πρόξενος στην καβάλα Μάστα. Oh. Ο Τούρ Μπακαλούμ, παρακαλώ Καλοκλαρίνο Το έκλεισε στο τηλέφωνο τηλεακροατία Τσακ Ο Τουρμπακαλούμ λοιπόν ω Σγγελδίν Κάναμε εδώ είναι ανάμεσα στις 17,5 γλώσσες που μιλάμε τα Τουρκικά. Οπότε καλωσορίζουμε το ντούρκο πρόξενο ω Σγγελδίν Στην καβάλα Πήγε στην καβάλα λοιπόν ο Τούρκος και ζήτησε από τον Δήμαρχο να κατεβάσει την ταμπέλα το δεν είχε μια ταμπέλα εκεί ο Δήμαρχος η οποία ήταν βαλμένη από το Σύλλογο Κυπρίων Καβάλας Δράμας, με τη συνδρομή βέβαια του Δήμου Καβάλας και του στεναχωρεί ο πρόξενος στου Τούρκους επισκέπτες δήλωσε ο πρόξενος του είπε του του δήμαρχου αυτά είναι ο Τούρκος ο πρόξενος λιμών και η Δήμαρχο Καβάλα ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο και. Παρακαλώ! Ναι! Ναι! Καμάνι μου, τι καρφί σε τη λέει Αχροατήρα! τα βανόπρωγκα 45 άρα να Αλλά λοιπόν που να την κατεβάσετε την πινακίδα. Διότι στεναχωριόμαστε Μας πιάνει ένας μια αγκούσα Εμάς τους Τούρκους που ερχόμαστε Στην καβάλα υποπρόξενα. Mm -hmm. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν μεγάλη Στην ελεύθερη χώρα Την οποία Η οποία λέγεται Ελλάδα Βέβαια ε, Οι Έλληνες Επειδή έχουν στο DNA τους το ξένιο Hello, Λοιπόν και είναι ευγενική πάντα. Αγενής είναι μόνο με τους υπηκόους στην Ελλάδα. Με τους ξένους είναι πάντα ευγενείς. Με όποιον κι αν έρθει στην Ελλάδα. Με τους υπηκόους, τους, τους πώς να πω, τους Έλληνες, είναι αγενέστατοι πάντα έτσι. Ε, λοιπόν, έπρεπε να πας, αυτό, να πας εσύ ως επισκέπτης στην Τουρκία και να... Ζητήσεις κάτι τέτοιο, όχι μόνο στην Τουρκία Πήγαινε στην Ιρλανδία Εγώ δεν σου λέω να στην Τουρκία Λε. Και πες τους κατέβασε αυτό που έχετε εδώ για την πατρίδα σας Εκεί. Νομίζω ότι δεν θα σε κοιτάξουν απλώς Στραβά θα σε σύρουνε Και θα σε πετάξουν τροφή για μπακαλιάρους το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξή. Αυτο, αυτοί βέβαια θα μου πει δεν έχουν εξένει ο Ρε παιδί μου δεν είναι το DNA τους Είναι οι βαλανιδοφάγοι Ενώ μη στις απόγονοι να πούμε Του Αριστοτέλους Και του περί κλαίους κλέους, κλέους. <laughs> λοιπόν. <laughs> Αυτά Τα ευτράπελα συμβαίνουν Κυρία μου και κυρία μου Σε μια χώρα Στην οποία ουδής ε, Ψηφίστηκε ποτέ Με πέντε δράμια μυαλό Για να διορθώσει την οποιαδήποτε κατάσταση Ορίστε παρακαλώ Δεν είχε ξένιο ο Δία Ναι ναι ναι Ναι ναι Ο Καραϊσκάκης δεν είχε ξένιο Δία Μέσα του Είχε άλλα Μου στέλνεις και τέτοια. Άσα σου λέω να πούμε Έμαστε για γέλια Τι για γέλια για κλαυσίγελο είμαστε <μου> Αυτά συμβαίνουν λοιπόν που ελινάρα, ε, Ελληνάρα μου Άρε <μου> ε, παχιόκ Περνάει παχιόκ μεγάλος Πάει τώρα να πούμε α. Πάει τώρα για την καφεδάρα Ξύπνησε φρέσκος φρέσκος <μου> Λοιπόν που λες, ε, ε, Τι σου έλεγα λοιπόν Σου έλεγα, σου έλεγα <μου> αυτό που σου έλεγα Και Πριν πω Πριν σου πω αυτά που θέλω να σου πω θα σου ζητήσω να ακούσουμε παρέα ένα, πραγματικά το είχα πεθυμίσει αυτό, το άσμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αν θέλετε ανοίξτε τα ραδιόφωνα να τα ακούσουμε παρέα και να γυρίσουμε να κλείσουμε. Έχτα πριν από χρόνια κάποιος περπάτησε μόνος δεν ξέρω πως αλλασπομένα χιλιόμετρα. που προπάτησα μόνο <Σινήσεις> Νύχτα και συνεφιά <Σινήσεις> Χωρίς άστρα <Σινήσεις> Πήγαινε το δρόμο δρόμο Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα <Σινήσεις> Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία νύχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο κι άκουγε τα κλαρίνα. Κι άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπά και πότε δίπλα του. Πότε θα μπά. Πότε δίπλα του Όπως τα άφερνε ο Και άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη Από κάπου κοντά την άκουσε Σαν αλήχτημα Και σαν να την τη γυναίκα Και ούτε καβές Ούτε τίποτα άλλο Υιώνιζε. Όλη νύχτα στα να χιόνιζε Ξυμερώματα, Πλήρωσε τη χρωστούσα και γύρισε στο χωριό του Στα πενήντα του θα ήταν Με γκρίζα μαλλιά Και τρεις θυγατέρες Ανήπαντρες Χύρος τέσσερα χρόνια Γύρω σ' τέσσερα χρόνια με τη μαύρη κάπα στι Αχ και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες Κανένας Βάσκησε Λοιπόν πόσο χιόνι Τελείω το χιόνι Λοιπόν Μπίτσαμαν Τα μάθατε τώρα τα αρχαία αρτινά έτσι Μπίτσαμαν Παραδίδουμε το μικρόφωνο στον κύριο Καναλάρχη ε, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε για την τιμή και την επομονή να ακούτε αυτή την εκπομπή και ευχηθούμε να είσαστε ε, πάντοτε πολύ καλά όλοι. Γεια σας και χαρά σας. 1,5 FM STEO